Στοίχη 45 ως 52 «Ο Ιησούς περιπατεί επί της θαλάσσης». 45 Και αμέσω ο Ιησούς, για να μην παρασυρθούν οι μαθηταί από τον ενθουσιασμό του λαού που ήθελε να τον ανακηρύξει βασιλέα, Του συνάγκαζε να έμβουν στο πλοίο και να περάσουν πρωτήτερα από αυτόν στο απέναντι μέρος της λίμνης ή στην Βυθισταϊδάν, έω ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη του λαού. 46 Και αφού τους απεχαιρέτησαν, ανεχώρησαν στο όρος να προσευχηθεί. 47. Και όταν ευράδιασε καλά, το πλοίο το στο μέσον τη λίμνη και αυτός το μοναχός επί της ξηρά. 48. Και του είδε να βασανίζονται με τα κύματα καθώ σε προχώρων. δε, διότι ο άνεμο νίτρε εναντίο. Κατά δε των τελευταίων τρίωρων τη νυχτό, όταν παρελάμβανε τη στρατιωτική φρουρά το τέταρτο τμήμα των σκοπών, έρχεται προς αυτού ο Ιησούς περιπατών επάνω στην θάλασσα, σαν να νίτρε αυτή ξηρά, και ήθελε να του προσπεράσει. 49. Αυτοί δε, όταν τον είδαν να περιπατεί επάνω στην θάλασσα, ενόμισαν ότι αυτό το πρωτοφανέ που έβλεπαν είναι φάντασμα, και έβγαλαν κραυγή τρόμου. 50. Έβγαλαν δε όλη την κραυγή αυτήν, διότι όλοι τον είδαν και ταράχθησαν. Και αμέσω ο Ιησούς τους ομίλησε και τους είπε, «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». 51. Κι ανέβει πλησίον του στο πλοίον και ησύχασε ο άνεμο. Και κυριεύθη το εσωτερικό του υπερβολικήν έκταση, ώστε δεν οι δίναν τον εκφράσουν ό,τι στάθαν Και θαύμαζαν, μόνο όντι προ είχε κάμι ο ισού και το άλλο καταπληκτικό θαύμα. 52. Θαυμάζουν όμω τώρα πάρα πολύ, διότι δεν επατάλαβαν τι είχε γίνει με τα ψωμιά και δεν είχαν εκτιμήσει κατά βάθο το θαύμα εκείνο. Έπρεπε βέβαια να το είχαν καταλάβει. Αλληδιάννη των ήταν παχυλή και βραδικίνητος επειδή δεν είχαν λάδι ακόμη των φωτισμών του πνεύματος.